Κεφάλαιο ΚΒ, σελίδα 573, στήχη 1 21, λόγος του Παύλου προς τους Ιουδαίους των Ιεροσολίμων. 1. Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, και πατέρας προς φωνό τους αρχιερείς και πρεσβυτέρους, ακούσατε την απολογία μου την να απευθύνω κατά τη στιγμή τάφτην προς 2. Όταν δε ότι ότι ομίλοι προς αυτούς στην Εβραϊκή γλώσσα. Εκολακέφθησαν και έκαμαν περισσότερα ανησυχία Τρία Και τότε είπε ο Παύλος Εγώ είμαι Ιουδαίος Ο οποίος έχω γεννηθεί μεν ενταρσώτης κηλικίας Έχω όμως εκπαιδευθεί στην πόλη Τάφτην των Ιεροσολήμων Ως μαθητής που εκαθίμειν κοντά Στα πόδια του Γαμαλιήλ Και ήκουρα την διδασκαλία του Και είμαι συνεπώ διδαγμένος Σύμφωνα προς την ακριβή διδασκαλία Και εξήγηση του νόμου των μα. Είχα δε και ζήλων δια την δόξα του Θεού, καθώς όλοι σείς είστε σήμερο ζηλωτέ. Τέσσερα. Απέδειξα δε ότι είχα ζήλων δια των Θεών και των νόμων. Πράγματι, εγώ είμαι που κατεδίωξα την πίστην και των δρόμων αυτών της χριστιανικής ζωής μέχρι θανάτου και έδαινα με αλύσει τους οπαδούς της και παρέδιδα εις άνδρας και γυναίκα. 5. Καθώς μαρτυρούν διόσα λέγω και ο αρχιερεύς και όλο το συνέδριο των Ιουδαίων αυτοί μαρτυρούν ότι αφού έλαβαν από αυτούς και συστατικά σε επιστολάς προς τους αδελφούς Ιουδαίους της Δαμασκού επήγαινα με τον σκοπό να φέρω και τους εκεί ευρισκομένους χριστιανούς δεμένους εις Ιερουσαλήμ για να τιμωρηθούν. 6. Ενώ δε επήγαινα και πλησίαζε στην Δαμασκόν κατά το μεσημέρι έξαφνα και χωρί να το περιμένω μου συνέβη να στράψει γύρω μου φως πολύ από τον ορανόν. 7. Και από την λάμψη έπεσα χάμω το έδαφος και ήκουσα φωνήν που μου έλεγε Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις. 8. Εγώ δε απεκρίθην. Ποιος είσαι κύριε. Και μου είπεν. Εγώ είμαι Ιησούς ο ναζωραίος τον οποίον ση καταδιώκησε το προσώπο τον οπαδών μου. 9. Αυτοί δε που ήσαν μαζί μου είδαν μεν το φως χωρίς να διακρίνουν το πρόσωπο που ομίλει και κατελήφθησαν από φόβον. Την φωνή όμω εκείνου που ομίλει δεν την ήκουσαν αλλά μόνον μια βοή κούστη από αυτούς από την οποία δεν μπόρεσαν να ξεχωρίσουν τα λέξεις. 10. Εγώ δε είπων τότε. Τι να κάνω κύριε. Ο δε κύριος μου είπε. Σήκω και πήγαινε στην Δαμασκόν και εκεί θα σου δοθούν οδηγίοι διόλα όσα έχουν οριστεί διασέα από τον Θεόν και τα οποία πρέπει να κάνεις. 11. Εφόσον δε δεν μπορούσα να είδω ένεκα της αμαυρώσεως που έπαθα από την λάμψη του φωτός εκείνου, ήλθον στην Δαμασκόν οδηγούμενος με το χέρι από εκείνου που ήσαν μαζί μου. 12. Κάποιο ανανοίας δε άνθρωπος που σύμφωνα με τον όμον ή το ευλαβή και μαρτυρεί το από όλους τους κατοικούντας στην δαμασκόν Ιουδαίους. 13. Ήλθε προσεμέ εμέ και στάθη πλησίων μου και είπε, Σαούλα, αδελφέ, κοίταξε επάνω προσεμέ εμέ. Και εγώ κατά την ίδια στιγμή με υγιής πλέον οφθαλμούς τον εκείταξα. 14. Αυτό δε είπεν. Ο Θεός των Πατέρων μας σε εξέλεξε και σε προώρησε να γνωρίσεις το θέλημά Του και σε εξίωσε να είδεις εμφανιζόμενον ησε των δίκαιων Ιησούν και να ακούσεις φωνήν από το στόμα Του. 15. Σε εξίωσε δε να είδε και να ακούσεις τον Ιησούν διότι θα είσαι μάρτης αυτού προς όλους τους ανθρώπους μάρτης εκείνων τα οποία είδες και οίκουσες. 16. Και τώρα γιατί βραδίνεις Σήκω και βαπτίσου και λύσου από τα σαμαρτία σου. Θα λουστεί δε και θα καθαριστεί από τα σαμαρτία σου, όταν μαζί με το βάπτισμα επικαλεστείς ως μεσίαν και Κύριον αυτών που είδες και ήκουσες. 17. Όταν δεκατόπιν επέστρεψα εις Ιερουσαλήμ και εις ώραμ που προσευχόμενης στο ιερών, μου συνέβη να περιέλθω εις έκστασιν. Εις δηλαδή που οι του σώματός μου έπαυσαν να ενεργούν. «Και επεξενώθηνα από τον υλικό κόσμον. Ο νους μου όμως και η ψυχή μου έβλεπον και αντελαμβάνοντο και ήσαν εκτάκτως διαυγής. στην κατάσταση αυτήν τον είδων και μου λέγει». 18. Σπέψε και φύγε γρήγορα από την Ιερουσαλήμ, διότι δεν θα παραδεχθούν την που θα δίδεις δι' εμέ. 19. Κι εγώ είπα «Κύριε, Γνωρίζουν καλά αυτοί οι ίδιοι ότι εγώ επί πολύ είναι και έδερνα από τη μίαν συναγωγή στην άλλη, εκείνους που επίστευαν 20. Και όταν εχείνατο το αίμα, Στεφάνου, του μάρτυρό σου κι εγώ ίδιο ήμιν τότε παρόν και ευχαριστούμεν για τον φόνον του και πεδοκίμαζα αυτόν και φύλατουν τα ενδύματα εκείνων που τον εφώνευαν. 21. Και μου είπεν απάντηση: ο κύριο, πήγαινε διότι εγώ θα σε στείλω η έθνη μακράν.